Γεια σου Αποστολή. Έλα Δεν ήταν δυνατόν Μετά το χτεσινό ξεβράκωμα που τους κάνατε με τις φάρσες Δεν ήταν δυνατόν να μην ξεσηγωθούν όλα τα καρ... Και να βρούνε από κάτι κάποια παπάρια να σας πούνε Δεν ήταν δυνατόν και ισανότερα παιδιά να προχωρήσετε γερά Μα τι γίνεται ρε παιδάκι μου εκεί στο μαξί μου τέτοια τρομοκρατία Του έτσουξε πολύ τους Άσε έτσουξε ρε παιδάκι πολύ. μου, μα άλλη δουλειά δεν είχανε, μα δεν κυβερνάνε μια χώρα Γιατί, ποιο σου είπε ότι χρειάζεται δουλειά για να κυβερνηθεί η χώρα όπως την κυβερνάνε Αυτός ο Ντουρούτη του Σαμαρά, ναι. Ο, ο σύμβουλος, ναι. τον πληρώνουμε ε, Σε είδο. Γιατί, αν τον πληρώνουμε για τη δουλειά που κάνει όλη μέρα στο Twitter, είναι. Να παίρνουν όλοι οι Twitter άνθρωποι τον ίδιο μισθό. Και επακούγοντα τώρα και αυτά που είπε ο κύριος Τίμιος για όλα αυτά που έγιναν στο Twitter, δεν τα έχω δει. Ναι, έγιναν διάφορα τέτοιε μέντε που κλάσανε χθε. Οι δικοί μας, ναι. δεν μπορείς να φανταστείς, αυτοί μας κυβερνάνε. Πρωθυπουργό και κυβέρνηση ναι. που είναι τόσο κλασσομπανιέρες, δεν πρόκειται να μας βγάλουν από κρίση τον αιώνα τον άπαντα. Δεν πρόκειται, mm. το ξέρουμε αυτό πάρα πολύ καλά. Πόσο κατά σκέψου, πόσο σκατά πρέπει να τα έχουν κάνει με την Κύπρο που δεν στηρίξαμε καν, μην πω πόσο σκατά τα έχουν κάνει εδώ, που πήγε τρεις και βερή με τις φάρσες. Αυτό σου λέω. Δεν βλέπει κάτι. Τι γίνεται με αυτού που ενοχληθήκανε με τη χθεσινή εκπομπή. Αυτή δεν είναι καλά, ή εγώ που τη βρήκα πάρα μα πάρα πολύ καλή. Όταν λε αυτού που ενοχληθήκανε, τι εννοεί. Ήκανε... Αυτούς Αυτού που συχνάζουν κοντά στο προεδρικό μέγαρο. Ενδεχομένω, αλλά μου κάνει εντύπωση. Α. Η Μ. εκπομπή ήταν πάρα πολύ καλή και μέσα στο κλίμα. Μισό λεπτάκι, μισό λεπτάκι. Τι πάρα πολύ καλή. Μια θεληνική εκπομπή, τολμά να τη λες πάρα πολύ καλή. Για μένα ναι. Μα. Για μένα ναι Α, Τότε μήπως και εσύ πρακτορίσκα και προδίδεις τη χώρα σου Μάλλον θα αρχίσω να ψάχνουμε Τέτοια χαρά είχα να πάρω Ναι Αυτό το χθεσινό το απογευματινό Τέτοια χαρά Δεν μπορεί να φανταστεί. Να... Όσο έβλεπα το Twitter να φουντώνει. Όχι από αυτού που του άρεσε εκπομπή. Από αυτού που δεν του άρεσε. Από του άλλου. Τέτοια κολοπηλά, είπα... αλλά πόσο καιρό. Εγώ δεν μπορώ να καταλάβω. Καθώς... Μόνο και μόνο γι' αυτό. Δεν με νοιάζει για τι φάρσε. Πόσοι την ακούσανε, πόσοι μπήκανε στο site. Που παρεκτότο ήταν πάρα πολύ ευχαριστούμε. Ε, αλλά για την κολοπηλά αυτή και μόνο του Ντουρούτη. Τι δηλαδή τι να σου πω, έσκισα όλα τα κολοπεριοδικά του κοστόπουλου που είχα και χαιρόμνα στην εφηβεία <συνλή> Το γιόρτασα με το Twitter και μόνο Μπράβο Απ' τη στιγμή δε που έβαλε και το Λουκέτο στο λογαριασμό του και το έκανε πιο κίνκι, τρελάθηκα Ακούγα αυτές την εκπομπή Α Και ακούω μετά και Γεωργίου Ναι Βγαίνει λοιπόν ένα άνθρωπος, μεγάλο ηλικία τώρα αυτός, όχι ειδικά. Ο οποίο κατηγορούσε την ελληνοφρένεια. Ότι και καλά, ποιο νοήμον άνθρωπο κάθεται και ακούει αυτή την εκπομπή. Σωστό. Και τι χάλια είναι αυτά. Μπράβο. Όπω επίση είπε ότι. Αναγνώριση κλήσεων είχε ο Γεωργίου ή δεν κατάλαβε τι παίρνει από το παξί μου. Καθόλου και πρέπει να έπαιζε. Επίση γύρισε και είπε ότι. Βάζουν ότι είναι στημένα τα τηλέφωνα που παίρνουν. Πώ δεν είναι. Και όλες οι κλήσει. Γι' αυτό βασικά θέλω να μου πει και πού θα αποτανθώ για να πληρωθώ το τηλέφωνο που σου πήρα. Ξέρει πω ηθοποιεί άνεργοι. Βέβαια είναι Εγώ πω σε πήρα, θα Ναι, ναι. Ότι τσάμπα, αφού είναι στημένο που είναι στημένο. Θα πληρωθείς, αλλά τι από μένα, θα πληρωθείς. Να πληρωθείς από τον κύριο που λέει ότι είσαι στημένος. Ε, αποστολή. Έλα. Έλα βρε αποστολή, επιτέλους. Επιτέλους ακούσαμε να όχι. Α. Ναι. Ε, να δει και ο κόσμος εδώ ότι υπάρχει και άλλος δρόμος εκτός ε, από αυτών της υποταγής και του ναι Θεόλα. Επιτέλους Πού καλέ, στην Κύπρο όχι εδώ Ξεκόλλα μην ακούτε και ο κόσμος που πέντε τα πάνω του ε, Να δει και ο κόσμος εδώ ότι υπάρχει και άλλος δρόμος εκτός από αυτά που κάνουν οι δικοί μας πολιτικοί Ήθελα να πω το εξή για τη σχεδόν την εκπομπή τη Ελληνφρέεια, ορμόμενος από το θέμα σα που είναι το όχι. Ναι. θέλω να πω ένα δικό μου όχι στου εγκεφαλικού, του διανοούμενου και του σπεκουλαδόρου, και να δηλώσω ένα ανεκέφαλος που επιλέγω συστηματικά να σα ακούω, όχι γιατί απαραίτητα συμφωνώ πάντα με το περιεχόμενό σα, αλλά γιατί μου θυμίζετε ότι σε αυτό το ταλαιπωρημένο δημοκρατικό σύστημα δεν υπάρχουν μονόδρο. Καλέ, πλανάστε πλαν Σα ευχαριστώ ιδιαίτερα, είμαι σίγουρο γι' αυτό. Και μονόδρομοι και αδιέξοδα και όλα hey, δημοκρατία hey. έχουμε hey. αν δεν hey. υπάρχουν αδιέξοδα hey. σε αυτή τη δημοκρατία που θα υπάρξουν Έλα ρε Αποστολή. Έλα. Όλα τα λαμμούγια έχουν στεναχωρεθεί με την πλάκα που έχει κάνει. Με το χαρτί του τέλοβλου κανένα δεν έχει στεναχωρεθεί. Εκείνο δεν είναι διπλωματικό επεισόδιο, ε, που το έβγαλε εχθέ. Όχι. Όχι, εκείνο δεν είναι. Τα δικά σα είναι Όχι, κοίτα. Αυτά που μπορούν να ελεγχθούν, ελέγχονται. Δεν έχει καμία αμφιβολία. Ε, βέβαια. βέβαια. Χατακώνονται όπω πρέπει. Δεν γίνεται κουβέντα. Την άλλη μέρα ξεχνιούνται. Το πρόβλημα είναι σε αυτά που ξεφεύγουν. Γεια σου, ρε, Αποστολή και κουράγιο. Γεια σα, Παστάλη. Γεια σα και σένα. Θέλω να σου πω συγχαρητήρια για τη χθεσινή σου εκπομπή ναι. και συγχαρητήρια και στου Κυπρίου, γιατί φοράνε παντελόνια. Και θέλω να πω και κάτι άλλο. Μα έχει πρίξει ο τράγκα με αυτή τη Λίνα Αλεξίου. Έλεο δηλαδή. Σιγά μην είναι η Λίνα Αλεξίου εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ. 50 χρόνια βάζει υποψηφιότητα στην Εδιψό και δεν την ψήφα τη δεν βρίσκει μέσα. Να σου πω: Έχει κάνει ένα λάθο. Μπορεί. Πρώτα απ' όλα. Κανεί δεν είναι άσφαλτο. Ναι, εντάξει. Α αν και αν γίνουν τα πράγματα όπω είπε και ανοίξουν ποζοξίδικο οι Χρυσταλγίτε, δεν θα λέγεται ποζοξίδικο, θα λέγεται σκυλάδικο. Και το φαγητό θα το φέρουν από το πέτσο τζαρούλια. Με τόσου μαλάκι Έλληνε που σε παίρνουν και σε κατηγορούν, γι' αυτό έχουμε του πολιτικού που μα κυβερνάνε. Ποιο μαλάκι αυτοί από του πολιτικού μα. Τι περιμένει, Αγόριμπο, προχώρα δυνατά. Σ' αγαπάμε, προχώρα δυνατά. Γεια σας. Ε, από την Ελληνοφρένεια. Ναι, ναι, ντόπιος. Τώρα άκουσα. Καλημέρα πρώτα, καλημέρα πρώτα απ' όλα. Αυτό το σποτάκι, που, αυτό που βάλατε με τον Σουρνάρα και είτε το εξής, του ενεχηρίασε, του ενεχείρισε. Απαπα, ούτε ελληνικά δεν ξέρουνε. Εχηρίασε, ο Λανθάνος γλώσσα λέει την αλήθεια. Το έβαλε ενέχειρο. Πώ πως δεν το κολοχερίασε, δεν είπε. Αυτό ακριβώ. Το επόμενο ήταν. <στολί> Έλα. Πήρα να διαμαρτυρηθώ για τη σημερινή εκπομπή. Δεν βαριέσαι. Για τη σημερινή, Α, εσύ? Παγκόσμια. Είσαι λίγο after time, φίλε. Τι πράγμα? Τίποτα, τίποτα. Πε μου, τι θε. Παγκόσμια ημέρα πει και δεν βάλατε πολύ δωρά. Α, Είναι... ναι, σε αυτό ναι, μπορεί να διαμαρτυρηθεί. Ποιο είμαι, ένα φίλο γαλάζιο πλανήτη. που Αποκάλυψαν τη γη, Γράνα, ό,τι θε. Τι λε τώρα, Τέρχια, Δημιουργηθεί κανένα διπλωματικό επεισόδιο και δεν θα μπορεί ο Σαμαρά να επικοινωνήσει ούτε με τον Πολύδωρα. Ποιο είμαι, έκλειψη ηλίου, ένα φίλο, όμορφο γαλάζιο πλανήτη. Γράνα! Απεκάλεσαν τη γη. Ε, μα τα να του αμαράσουν. Δύο ώρε πριν σαμαράσουν, πολύ δώρα τίποτα. Ε, καλά, είχαμε μεγαλύτερο ποιητή να βάλουμε. Είχαμε, ναι. Πολύ δωρας ναι, είναι δώρα. δίκιο. Ε, πήρα να Ο κύκλος και η Παρθένα. Να σου πω ρε, τελικά στην Κύπρο αποδείχθηκε, μου φαίνεται, ότι τουλάχιστον έχουν κάποιε στην α... και εμείς εδώ Και αρέσει, πως, λέγαμε, ότι ότι, που θα καταλήξουν. Καλά, ρε φίλε, τα έχω λίγο στα κρανιά να σου πω. <στακάτω> Α τα κάτω. Καταβάλω και θα σου πω, για να ζήσουμε, ρε φίλε, σε αυτό το μπουρδέλο που λέγεται Ελλάδα, περιμένουμε να μα δανείσουν άλλοι, να μα διοικήσουν άλλοι, να αποφασίσουν άλλοι για μα. Και για να νιώσουμε, ρε φίλε, λίγο περήφανοι, και αυτό το περιμένουμε από άλλου. Ούτε αυτό οι ψευστήλε δεν μπορούν να μου προσφέρουν. Λίγη περηφάνεια δωρεάν, και αυτή πρέπει να την περιμένω από άλλου. Από κίτριου, από φίλε, να πάμε αγαπητοί όλοι. Γεια σου, αποστολή. <στακλήφι> και το Άδωνη τον Γεωργιάδη και είπε ότι το να φορολογούνται οι καταφέσεις στις τράπεζες είναι μια κατεξοχή κομμουνιστική ιδέα. Είναι. Σωστό. Είναι. Αλλά και το να χάνουνε... Μα υπάρχει κακό που δεν είναι πίσω ο Κομουνισμό. Πολλά κακά υπάρχουν που δεν υπάρχει πίσω κομμουνισμός. Δεν νομίζω. Επειδή... Για τον άδωνη μιλάμε. Λοιπόν, σωστό είναι αυτό που λέει το Άδωνη, αλλά και το να χάνει ο κόσμο τη καταθέσι του Τράπεζε είναι μια κατεξοχήν καπιταλιστική ιδέα. Δεν το λε. Ναι, το λε. Μια κήπε για τον άδενη. Χθε που έγινε αυτό ο πανικό στο Twitter, ο άδονη, το άλλο το φαίλο. Πώ και δεν βγήκα να υποστηρίξουν τον Τουρκούτη. Δεν σου κάνει λίγο εντύπωση, λίγο δευρώμα λίγο αυτό. Α, δεν ξέρει. Ένα τσικό του Σαμαρά, του άλλου τσικό τη Μέρκελ, τέλο πάντων. Μην ψάξω. Αλλά πώ δεν βγήκαν να το στηρίξουν μου, έκανε μεγάλη εντύπωση. Έπειτο και αν καταλάβανε πόσο πίε ήταν αυτέ που γραφόντουσαν. Τι κρυέ γυναίκε που με χαϊδεύουν, Του ψευτοφίλου που με κολακεύουν, Που απ' του άλλου θα είναι παλικάριε και οι ίδιοι. Όλο λερώνουν τα βράκια σε αυτή την πόλη Που στα δυο έχει σκιστεί Τους έχω βαρεθεί Λοιπόν ήθελα να κάνω μια φιέρωση για αύριο Ναι ε, Αντί για ναι ναι ναι ναι θα βάλεις Μπε μπε μπε μπε, μπε ε, σε όλα σωστό ναι, Σε όλα ναι, Σε όλα ναι, ναι, ναι, Σε όλα Περιμενέ, περίμενε και ε, το ξέρει ότι η λέξη «βερμούγεν» στα γερμανικά σημαίνει το ίδιο, δηλαδή, οικονομική δυνατότητα και σεξουαλική δύναμη. Το γνωρίζει, Όχι, Από αλλά δεν μου κάνει και εντύπωση. Από θα λάβεις τα κεφάλια των Γερμανών τι σύγχυση παίζει αυτή την περίοδο. Και πέστε μου, αξίζει μια πεντάρα, τον γραφείο το κρατών η φάρα, στην ημεζήλο περισσό, στο σβερκό του λαού χωρώ. Στης ιστορία στο χοντρό το κινητή Την έχω σιχάθει Το ξέρεις ότι στις 25 Μαρτίου Η παράδοση επιτάσει να τρώμε μπακαλιάρο Ναι Αν λοιπόν την Παρασκευή βάλεις τη συνταγή για μπακαλιάρο Προλαβαίνουμε λες να προμηθευτούμε όλα τα γλυκά Μαζί και αυτά που που γίνονται για Μπορεί Μ Μπορείτε για συνταγή Ορίστε Συνταγή το μπακαλάω. Το βακαλά, παρακαλώ πείτε μου, τι δεν σημειώσατε. Ε, ε, έξι, φι, έξι φύλλα. Δηλαδή το βακαλάο. Έξι, έξι, έξι φύλλα, ναι. Θα βενώ. Πρέπει να τον έχετε ξαλμυρίσει. Ναι, ναι. Μην το βάλετε έτσι με το αλάτι το χοντρό μέσα, θα λησάξει. Α, έξι φύλλα, Κο, θα τα κόψω δηλαδή κομμάτια. Θα, κομμάτια, κομμάτια. Με. Έχετε μαχαίρι κοφτερό. Καλά, θα. Κάτι θα βρείτε, αλλιώ με σουγιά. Πώ το κόβουμε που με καφέ, με κοφτερό μαχαίρι. Με κοφτερό μαχαίρι, ναι, το βάζουμε πάνω στο ξύλο κοπή.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 σαν το κόκαλο. Ναι. από τα πλάγια θα κοπεί. από τα πλάγια, ναι, ναι, ό, το κόκαλο, δεν το κόκαλο. Ε, να σας πω, ναι. Τρεις, ντομάτες. τρεις ντομάτες, κρεμίδια; ναι, κρεμίδια, ναι. Ε, μπαχάρι, και μπαχάρι αναλόγως τα γούστα. Ε, ναι, και το μόνο που μένει είναι να βρείτε ένα πολιτικό να το πετάξετε. <Το> <Το> Δεν είσαι μαστίχα και αλλά μαζί Μαστίχα και αλλά όχι μαζί, όχι μαζί τη μαστίχα <Το> Τη μαστίχα πρώτα θα πρέπει λίγο να την μασίσετε <Το> <και> όταν, <Το> πάρει, όταν πάρει μια μορφή που είναι έτοιμη για να κάνεις τη φούσκα <Το> Τη φούσκα, εκείνη τη στιγμή τη βάζετε Λέει πρώτα κοπανισμένη, λέει. Και από κάτω είναι γαρίφαλο. Ναι, ναι, σε περίπτωση που ας πως, έχει πει ο γιατρό, δεν κάνει να μασάται, ή Έρι κολλάει γερό. στα δόντια, ή θέλει ζάχαρη το δόντι, θα την χτυπήσετε κοπανισμένη με... κάτω. Δημαστικά, να να γίνει λιάτσα. Και. Και μπούκοφο, μπούκοφο. Α πέρε λεπτά στο φούρνο, δεν ναι. Θα τα βάλουμε στο... το χρεμπίδι, στο γαρσαρόλα. Ναι, τι φα αυτό που φτιάχνουμε τόση ώρα. Ναι, και. Να τσιδαρίσουμε, να βάλουμε. Τη... Α, και πιπεριά. Πιπεριά, οπωσδήποτε πιπεριά. Αλλά τι καλέ, τι χλωρί Ε, να σας πω, τίποτα άλλο Το μεράκι μου, ονομένη και καλή όρεξη Αυτό, αυτό καλά Άνιθο βάλατε, σας είπα, άνιθο ε, Λίγη ζάχαρη, όχι Δεν σας είπα, άνιθο Λίγη Δεν το είπα, και άνιθα λίγο, ε Ναι Κι αν μπορείτε να βρείτε, θα δώσει άλλη γεύση, θα το απογειώσει Λιαστά, λιαστά, αρχιντοκούκουτσα Απογειώνει τη γεύση Και τι θα χάναμε χωρίς αυτούς όλους τους γερμανούς αδέλφια τους προφεσόρους που καλύτερα θα ξέρανε πολλά αν δεν γεμίζαν όλο ένα την κοιλιά είναι πάρα πολύ, σε τρώ <συγλίδι> Ε, θα va να misma de τον αποστόλη. ο Ήλιος. Ο o idios θα ne να βάλετε μια παραγγελία paralelia do jacumato sinora puo che colisi velo na geleito το to το το το, το, το, το, το, το, το, το, το. Το, το, το, το, αυτό Το έχει κυβέρνηση. Εσύ Το Σε ελώνει η κυβέρνηση. Με το είναι η κυβέρνηση. <laughs> Δεν κατάλαβε. <laughs> επειδή μα προκαλέσατε λίγο κάτω τώρα. Υπαλληλίσκοι φοβιτσιάριδε δούλοι παχύ. Του έχω βαρεθεί. Μια χάρη. Μπορώ να ζητήσω ένα τραγουδάκι για την Παρασκευή. Στη Μαρία Δημητριάδου του έχω συγχαθεί. Οι δασκάλοι τη νεολαία γδαρτάδε κόβουν στα μέτρα του του μαθητάδε κάθε ημέρα. Πλαισιώνουν τους ιστούς με ιδεώδεις υποτακτικούς. Εγώ είμαι εδώ! Που είναι στο μυαλό νοθροί, μα υπακοοί έχουν περίσσει, τους έχω βαρεθεί. Ναι? Λέγομαι Μαυρομιχάλης και είμαι πρέσβη. Μα σου! <laughs> πού είδες και που άνεσ είστε! Κλείστο, παιδί μου, κλείστο! Βάλτο, βάλτο, αποστόλη, βάλτο. Όχι τώρα. Καλά, μιλάμε εντάξει, σε παίρνει τώρα. Βλέπω, Τα χώσανε πολύ άσχημα, έτσι. Είσαι και πράκτορας, λέει. Είμαι και πράκτορας, φίλε, είμαι και πράκτορας. Oh. Εσύ νομίζεις oh. δεν είμαι, τμι για και κανένα τυχαίο. Είμαι oh. πράκτορα, είμαι. Ναι, ναι. Λέγομαι Μαυρομπιχάλη. Μαγκιάσα. Είμαι πρέδερ. το κακό καιρό, Γιατί μιλάτε έτσι. <ΣΣ> Εσείς είστε και που τ****! Τι πέρι! Έχει μέσα! Το κακό στο καιρό! Κρύστο δεν είναι! Χρυσό! Τον διάνο ρε ζήλε τόπο! Κατάρματα! Ήθελα να πω αύριο: Θέλω μια αφιέρωση. Από όποιου καραγκιόδε βρει που λένε ότι θα είναι τα τελευταία μέτρα. Άμα μπορέσει και συγκεντρώσει βιντεάκια που έχουν πει τα τελευταία μέτρα, απέχταρε. Τα σενάρια για νέα μέτρα μένουν και αυτά οριστικά στο παρελθόν. Τελεία. Δεν θα χρειαστεί να πάρουμε μπροστά μέτρα. Μα, δεν υπάρχει περίπτωση. Το έχει δηλώσει ο κ. Κουβέλη. Κατηγορηματικά. Αποφασίσαμε ότι δεν θα υπάρξουν νέα μέτρα Το έχει δηλώσει ο κ. Βενζέλος κατηγορηματικά Δεν πρόκειται λοιπόν να υπάρξουν νέα μέτρα Ο κ. Σαμαράς κατηγορηματικά Δεν θα υπάρξουν άλλα μέτρα λιτότητάς Θα το δηλώνει και ο τελευταίος έσκατο βουλευτής Γεράσιμος για κομμάτους Δεν υπάρχει περίπτωση να έρθουν στη Βουλή Μέτρα μείωσης μισθών και συντάξεων Ούτε μία στο κατομή Που συνηθίζει στη κάθε βρομιά, αρκεί να έχει γεμάτο το ντορβά και επαναστάσει στα μυρα του Αναζητή. Πες του Βλάκα, πόσο κοντοφθαλμός μπορεί να είναι μόρε, θα δημιουργηθεί επεισόδιο επειδή πήρες τηλέφωνο και αποκάλυψες σε τι αξία έχουν την Ευρώπη οι Κύπροι και που τη γράφουν στα αρκή για τους. Α, δεν έχεις τόσο κομική τη χώρα. Βάλε αυτήν που είχες πάρει στη Βουλή και σου είπε έχουμε τράκτει στους Βλάκες και τους uh, ταΐζουμε. Απαπαπα, Ελληνίδα είπε τέτοιο πράγμα. Ναι, Θες ρε. να δημιουργηθεί δημιουργηματικό επεισόδιο να μ <laughs> Καλημέρα σα. Σας. Υπουργείο Προστασία Πολίτη Μάλιστα Καλημέρα, τηλεφωνώ από τη Χέρκουλη Air Transfer, εταιρεία ελικόπτερων. Νιάσον Σέκερη λέγομαι. Μάλιστα, δεν σα ακούω καλά όμω. Έχω άδεια προσγείωση Βασιλή Σοφία και Ιρόδου Ατικού γωνία. Ζητώ εκένωση χώρου. Έχω διάρκεια καυσίμουν 5 ώρε. Εκένωση χώρου. Να δω τι μπορώ να κάνω. Εκένωση χώρου, πετε μου. Εκένωση χώρου. Βασιλή Σοφία και Ιρόδου Ατικού. Σοφίες. Έχω άδιαπροσγύος ελικόπτερο. Κατηλίση Σοφίας και; Και η ρόδω Δικου Γωνία διαστράβρωσε. Το νομάσα. Η Άσον Σέκερης. Η Άσον Σέκερης. Ήdoctype για να να γίνει άμεσα. Παρακαλώ. Μαζί μιλούσαμε πριν, Ιάσον Τσέκερη. Όχι, δεν μιλούσαμε. Μαζί με άλλη συνάδελφα μιλούσατε. Τηλεφωνώ από τη Χέρκου Λισερ Τρανσφερ. Είχα ζητήσει εκένωση χώρου Βασιλή Σοφία. Τι έχουμε. Ακόμη τίποτα, κύριε. Ασχολείται τι... η συνάδελφο με το θέμα. Ναι, πρέπει να γίνει άμεσα. Δεν έχουμε χρόνο. Έχω διάρκεια καυσίμων πέντε ώρε. Θα ζητήσουμε επίση να ανάψετε ένα περισό για να δούμε από πού φυσάει. Να ξέρω πώ θα προεσβιωθεί. Πρέπει να γίνει άμεσα. Έχω ντολή από μαξίμου. Κύριε, δεν είναι τόσο εύκολο αυτή τη στιγμή να απαντήσουμε κιόλα τι ενέργειε έχουμε κάνει. Είναι τόσο επίγον όμω. Πρέπει να 2:11-15 ε... Χέρκου ε... Λίσερ Τρανσφερ, εταιρεία ελικοπτέρων. Έχω τον πιλότο, έχει 5 ώρες καύσιμα. Πρέπει να γίνει κάτι. Περιμένω εκένωση χώρου, έχει αυτοκίνητα. Γιατί, πρέπει να, τα... να το προσγιώσεις σε ένα συγκεκριμένο σημείο. Δεν έχει ελικοδρόμιο το μέγανο Μαξίμου. Να πάω στο Παναθηναϊκό Στάδιο, αυτό θέλω να μου πείτε. Πρέπει να ξέρει ο πιλότο. Ποιο μεταφέρει. Δεν μεταφέρει για να παραλάβει. Ναι, έχω εντολή από μέγανο Μαξίμου και να μην διαρρεύσει σε κανάλια. Σοβαρός. Πρέπει να εκενώσετε τη διασταύρωση εκείνη το κομμάτι. Αλλιώ να μου πείτε να πάω από ένα πάπαν εθνικό στάδιο να παραλάβω από εκεί. Με όποιον είχατε μιλήσει πριν και σα είπα να κάνετε αυτή την κίνηση για το μέγαρο μαξί μου να ξαναμιλήσετε. Εμεί δεν έχουμε καμιά δικαιοδοσία σε αυτά τα θέματα. Ο πιλότο κάνει βόλτε πάνω από τη Βουλή <σχ> τι θα γίνει. Πρέπει <σχ> να προσφυθεί. Τι δουλειά έχουμε εμεί. Εκεί μου είπα να πάρω εσά. Εγώ πάντα σα λέω ότι η δική μα υπηρεσία δεν εμπλέκεται σε αυτά τα θέματα. Θέλετε να σα πω πω το κωδικό είναι πάπα Σιέρα ω καρκύλο. Μάει. Μήπω τώρα βοηθάει. Μ, όχι κύριε, δεν έχουμε καμιά σχέδιο. Έχω αυτό το Δεν θέλετε να το καταλάβετε. Είναι τα αρχικά του πασό κωδικοποιημένα, έτσι τα έχουμε εμεί. Κύριε. Έχω το ελικόπτερο Sierra X-Ray θα προσγειωθεί. Γαλάζιο με κόκκινα διακριτικά. Κύριε. Έχω δύο επιβαίνοντε ήδη και είναι να παραλάβω άλλου τρει. Κύριε, σα είπα και πάλι. Η δική μα υπηρεσία δεν μπορεί να εμπλακεί σε αυτέ τι υποθέσει. Ωραία, δώστε μου έναν υπεύθυνο. Τι να κάνω, πρέπει ε, να προσγειωθεί. Βιάζομαι. Εμεί δεν τον βρούμε τον υπεύθυνο, κύριε. Ποιο θα βρει τον υπεύθυνο. Μα πέντε τελευταία στιγμή να σηκώσουμε ελικόπτερο. Έκαλα εντάξει. <σόλου> το σηκώσουμε, το έχουμε σηκώσει ε, και τώρα ε, πρέπει το να το παραλάβουμε το τεμάχιο! Άμα τελειώσει το κάψιμα, α πέσει! Εάν πέσει πάνω στη βουλή, θα πέσει. Αντιλαμβάνεστε εκεί τι ε, θα γίνει! Όχι κύριε, σε και τόσο καιρό που του είχαμε έτσι, καταλάβαμε. Ωραία υπευθυνότητα, ωραίο τρόπο. Ε, μα πια, σα λέω δεν έχουμε καμιά σχέση με αυτή την υπόθεση. Ναι, αν πέσει στη βουλή, καταλαβαίνετε τι θα γίνει, τι σημαίνει αυτό για τη χώρα. Ε, δεν πειράζει κύριε, θα χαθούμε 300 βλαμμένοι. Κι σε μαχέρι! γυρο, Τι μονορατή, πατρίδα στο χαρκό. Στοιχάκια με τους όχους του κράτου.